Κοντά μα σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο ερμηνευτή που στα 27 χρόνια τη πορεία του έχει τραγουδήσει πολλά αγαπημένα τραγούδια, αφήνοντα ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό τραγούδι. Η παρουσία του σήμερα συνεργάστηκε με σημαντικούς κλασικούς και δημιουργούς, ενώ παραμένει μία από τις πιο σταθερά αγαπημένες ελληνικές φωνές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε ξανά εδώ στο Λονδίνο, σε μία μοναδική συναυλία στο Union Chapel στις 2 του Μάρτη. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, σήμερα καλωσορίζουμε στον LGR και το ζήτατο ελληνικό τραγούδι, τον Γιάννη Κότζηρα. Ο ο καθαρό είναι σαν διαμάντια ανθεκτικό Κι όπως καθρεφτίζεται στη θάλασσα ζεστό λες για σαλάμ να κι ένας άξιλος μισθός Βρε για σαλά που να το φανταστώ τόσο γλυκό το φθινόπωρο αυτό ο ουρανός, ο ο ο Γιάννη, καλησπέρα. Σε καλωσορίζω στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου και στην εκπομπή και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε έστω και τηλεφωνικά και σου δίνω την υπόσχεση ότι... Θα βρεθούμε κάποια στιγμή και από κοντά διαζώσεις μικροφωνικά. Σε μερικές μέρες λοιπόν θα σε συναντήσουμε και πάλι εδώ στο Λονδίνο... σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο στο Union Chapel στις 2 του Μάρτη. Τι να περιμένουμε λοιπόν αυτή τη φορά. Είναι η ιδέα που ξεκίνησε πριν από έξι περίπου χρόνια... το Greece on the Road, η Ελλάδα στο δρόμο. Ξεκίνησε πολύ πολύ δειλά. Πέρασε το 2016 σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα... Και τώρα το 2018 πλέον φαίνεται να αγκαλιάζει όλη την Ευρώπη αυτή η προσπάθεια. Ε, η συναυλία θα είναι με, με χρώμα ελληνικό. Και τι λέω με αυτό. Είναι σαφέστατα το δικό μου το τραγούδι, τα δικά μου τα τραγούδια, τα παλιά, τα γνωστά, τα αγαπημένα και κάποια καινούργια από τον ψεύτη καιρό, τον τελευταίο δίσκο. Αλλά και ένα αφιέρωμα στο δεύτερο μέρος, στο κλασικό ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, με έναν πολύ ιδιαίτερο καινούριο τρόπο, όπω το παρουσιάζουμε φέτο και στην Ελλάδα, ε, με λίγα λόγια, είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Πάντα προσαρμοσμένη, ειδικά στο, στον ε, χώρο αυτόν τον καταπληκτικό του Union Chapel, με, γιατί έχει τι δικέ του ηχητικέ ιδιαιτερότητε. Και αυτό που μπορώ να σου υποσχεθώ είναι μια εξαιρετική συναυλία. Πε μου, λοιπόν, δύο λόγια για του μουσικού που θα είναι κοντά σου στη σκηνή του Union Chapel, για αυτή τη συναυλία. Είναι πέντε. Είναι ο παλαιότερος των συνεργατών μου, ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας, ο οποίος παίζει τα νυχτά έγχορδα και λέγοντας νυχτά έγχορδα εννοώ το μπουζούκι, το τζουρά, το μαντολίνο και όλα αυτά. Είναι ο Κώστας Μιχαλό την στην ηλεκτρική και στην ακουστική κιθάρα. Είναι ο Παρασκευάς Κίτσος στο μπάσο. Ο Γιάννης Αγγελόπουλος από το γκρουπ Γιάν Βάν στα Τύμπανα και... Αφήνω τελευταίο αλλά γιατί θέλω να πω ένα λόγο παραπάνω για τον ενορχιστρωτή της παρέας που είναι ο Αλέξανδρος Λιδιτσάνος που παίζει πιάνο και πλήκτρα ο οποίος είναι ο δεύτερος Έλληνας στον κόσμο που υπέγραψε, έχει συμβόλαιο με την Deutsche Grammophon την DECA τη μεγάλη αυτή παγκόσμια δισκογραφική εταιρεία για την κλασική μουσική με, με την κυκλοφορία του έργου του Circular Argument και το οποίο έργο του θα παίζεται ήδη, ξεκίνησε να παίζεται από όλε τι μεγάλε ορχήστρες κλασική μουσική του κόσμου. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχω αυτόν τον σπουδαίο μουσικό στην παρέα μου, όπω και το όλου του υπόλοιπου φυσικά. Έρχεσαι λοιπόν με πολύ καλή μουσική παρέα για τη συναυλία σου εδώ στο Λονδίνο και με αυτή τη συναυλία ξεκινά την ευρωπαϊκή σου περιοδία για φέτο. Ποιου άλλου σταθμού περιλαμβάνει το πρόγραμμά σου, ε, Μετά το Λονδίνο είναι το Άμστερνταμ, είναι οι Βρυξέλλε. Είναι στη Γερμανία το Βερολίνο, το Μόναχο, η Φραγκφούρτη, το Αμβούργο, η Κολωνία, είναι η Στουτγκάρδη και το Παρίσι. Και μόλις τελειώσουμε αυτή την δεκαήμερη ε, ε, περιοδία θα φύγουμε για το Ισραήλ και μετά θα συνεχίσουμε για πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Σε θυμάμαι, πάντα, σε θυμάμαι, πλάι... σε θυμάμαι, μου φοβάμαι, με τα χρόνια με ξεχνά. Για αν έχεις κάνει πολλές επιτυχημένε συναυλίες στο εξωτερικό ως τώρα, τι ελπίζεις να βρεις κάθε φορά που επισκέπτεσαι ένα κοινό, τόσο ελληνικό όσο και ξένο, σε μια ξένη χώρα. Θα σου απαντήσω εντελώς ειλικρινά, η ιδέα αυτή της αυτής της προσπάθειας μάλλον γιατί δεν είναι ακριβώς μόνο μία συναυλία ξεκίνησε μέσα στην κρίση για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο Οι περισσότεροι φίλοι μας από το εξωτερικό που αγαπούν την Ελλάδα μιλάω για τους ξένους όχι τους Έλληνες έχουν αποκομίσει μία εντύπωση για τη χώρα μας μέσα από τα δυσφημιστικά πολλέ φορέ πρωτοσέλιδα των ξένων εφημερίδων ότι είναι μια χώρα με τεμπέλιδες, με ανθρώπους που δεν δουλεύουν, με, με, με γενικά με α πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, ο λόγος, λοιπόν, που ξεκίνησε αυτή η περιοδία, είναι για να πούμε στους φίλους, μέσα από τη μουσική μας, ότι η Ελλάδα είναι ζωντανή, ότι η Ελλάδα συνεχίζει να παράγει πολιτισμό, συνεχίζει να παράγει ανθρώπους πολύ σημαντικού, αντέχει, επιβιώνει και μάλιστα καταφέρνει να επιβιώνει με τεράστιες δυσκολίες χωρίς να γίνεται βάρος σε κανέναν. Αυτό λοιπόν φυσικά δεν θα γίνει κάποια διάλεξη, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περνάω από αυτές τις ναυλίες. Ευτυχώς, και το λέω αυτό όχι γιατί ε, δεν εκτιμώ τους Έλληνες, ακροατές και φίλους μου σε καμία περίπτωση, αλλά λόγω του μηνύματος ε, που θέλουμε να, περνάνε, να περνάμε, είναι ότι το 70-80% και αυτό προξένει σε εντύπωση σε, όλο, σε όλου μας, είναι άνθρωποι από, από το εξωτερικό, είναι ξένοι, δηλαδή είναι Γκλέζοι, είναι Γερμανοί, είναι Γάλλοι, Βέλγοι κτλ. Και έτσι το μήνυμα πιάνει τόπο μεγαλύτερο. Αυτό θα ήθελα να περιμένω και πάλι, δηλαδή να έρθουν αρκετοί φίλοι από το εξωτερικό, άλλο ευθύ εν πάση περιπτώσει, να ακούσουν αυτό που έχουμε να πούμε και περισσότερο πολύ να, να δουν και να ακούσουν αυτό που είμαστε. Και στη συμπεριφορά μα και στο πώ παράγουμε πολιτισμό. Και σαφέστατα υπάρχει πάντα. Το ελληνικό κομμάτι, το οποίο ευελπιστούμε να, να κάνουμε τι καρδιές των Ελλήνων φίλων μα που ζουν στο εξωτερικό να εφρανθούν, να νιώσουν λίγο πιο κοντά, να περάσουν μια βραδιά που θα του μείνει για πολύ καιρό, μια και τη χρειάζονται αυτή τη δύναμη. Είναι σημαντικό για σένα να κρατά την επαφή σου με τον κόσμο μέσα από τι ζωντανέ εμφανίσει. Είναι το σημαντικότερο πράγμα. Διότι ένας δίσκος, ένα δίσκο, ένα τραγουδί είναι πολύ απρόσωπο. Η συνάντηση δημιουργεί. Την επαφή, την σωστή επαφή, την γνώση του προσώπου. Και όπω πολύ καλά λέει και ο φίλο μου ο Θάνο ο Μικρούτσικο, είναι ευκαιρία κάθε φορά να ξανασυστηνόμαστε. Γιατί αλλάζουν οι εποχέ, αλλάζουμε και οι άνθρωποι. Και εγώ προσωπικά θέλω πραγματικά να κρατάω την επαφή. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από τι ζωντανέ συναυλίε. Ποια είναι τα συναισθήματα και η σκέψη σου λίγο πριν από μία ακόμη συναυλία μετά από τόσα χρόνια ζωντανή επαφή. Είναι αυτό που έχω πάντα. Αυτή η σκέψη μου είναι αυτή που έχω πάντα. Να ανταποκριθώ. Τι προσμονές, τις προσδοκίες του κόσμου. Επειδή ακριβώς με γνωρίζεις πάρα πολλά χρόνια ξέρεις πολύ καλά ότι ποτέ μου μα ποτέ μου δεν έχω κάνει αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε αρπαχτή είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αντιθέτως όταν βγαίνω στο εξωτερικό φροντίζω οι παραγωγέ μου να είναι ακόμα καλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα. Ε, γιατί, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τον κόσμο. Στηρίζομαι στον κόσμο με στηρίζει ο κόσμος του στηρίζω και εγώ με τον τρόπο μου και ε, αυτό θέλω να το δίνω σαν μήνυμα ότι όποιος έρχεται στις συναυλίες να είναι σίγουρος ότι θα δει κάτι ακριβό, όχι κάτι φτηνό. Τι πιστεύεις πως ήταν αυτό που έδωσε διάρκεια στις σχέσεις σου με τον κόσμο? Ε, νομίζω ότι είναι η συνολική μου στάση απέναντι στα πράγματα, ότι δεν, δεν συμβιβάστηκα ποτέ, δεν ήμουνα ποτέ με μεγάλη ασφάλεια, δηλαδή να ακολουθώ τη μανιέρα ο κόσμος ας πούμε, με, ο περισσότερος κόσμος δεν έμαθε από το τσιγάρο, δεν ξαναείπα τσιγάρα ήδη, ήδη τέτοιου τραγουδιού. Ε, Ήμουνα πάντα ειλικρινής, ε, στη σκηνή τα δίνω πάντα όλα, ε, δεν κρύβομαι και δεν είμαι κάτι άλλο από αυτό που πιστεύουν και όταν το βλέπουν αυτό χαίρονται γιατί η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική. <Τι> Στον αξιμένο στο κορμί αυτό τα γελικό, στο στόμα που φιλό, έτσι μια ζωή θα σα αγαπώ. Στον αξιμένο φλοιό, έτσι μια ζωή σα Αν τα τελευταία χρόνια με τη δυσκολία τους έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να φύγουν από την Ελλάδα και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στο εξωτερικό. Εσύ θα μπορούσες ποτέ να ζήσεις μακριά από την Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να ζήσω μακριά από την Ελλάδα. Ε, το θέμα είναι αν θέλω και αν το είχα δοκιμάσει και στο παρελθόν, το 1998 αν θυμάμαι καλά, μάλιστα είχα μείνει αρκετό διάστημα στο Λονδίνο συγκεκριμένα, ε, δεν μπορώ να το κάνω, δεν αντέχω να το κάνω. Θα μπορούσα όμως από άποψη ε, θέλω και από άποψη δυνατοτήτων και προσαρμογή σε έναν ξένο τόπο, ναι θα μπορούσα. Αλλά δεν, δεν είμαι από του ανθρώπους που παρατάνε εύκολα τα όπλα και επειδή αυτά που περνάμε στη χώρα μας έχουν ξανασυμβεί και πάντα θα τα ξεπερνάμε και πάντα η Ελλάδα θα βγαίνει νικήτρια από όλο αυτό ε, οφείλω να επιμένω και για μένα και για τα παιδιά και για τα παιδικά μου παιδιά. Πιστεύεις πως οι δυσκολίες που βιώνει ο άνθρωπος σε αυτή την περίοδο της κρίσης λειτουργούν μόνο αρνητικά? Σαφέστατα και όχι. Θα το πω και αλλιώς. Εγώ προσωπικά δεν έμαθα ποτέ, δεν έγινα καλύτερος ποτέ μέσα από την επιτυχία. Μόνο μέσα από τις δυσκολίες και από την αποτυχία μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και μέσα από την κρίση, η κρίση είναι η αφορμή για να δημιουργεί τι συνθήκε ενδοσκόπηση να μπορεί να κάνεις την αυτοκριτική σου, να δεις πού έφτεξες και να κάνεις τις απαραίτητες διορθώσεις. Οπότε πιστεύω ότι η κρίση είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βλέπουμε και τον καλό μας εαυτό και σε κάποιους ανθρώπους βγαίνει και ο κακός τους εαυτός. Όλα είναι φυσικά. Όταν εσύ βιώνει κάποια δυσκολία, από πού αντλείς δυνάμεις για να την ξεπεράσει, η μουσική σε βοηθάει? Με βοηθάει πάρα πολύ η μουσική. Η μουσική με βοηθάει. Δύο, δύο πράγματα με βοηθάνε. Η μουσική καταρχήν και οι δικοί μου οι άνθρωποι. Αυτά τα δύο με, με, με βοηθάνε να ξεπεράσω και να ανταπεξέλθω σε κάποια δυσκολία. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το ελληνικό τραγούδι έχει υποφέρει και εκείνο πολύ τα τελευταία χρόνια. Πώς βλέπεις λοιπόν την κατάσταση με τη μουσική μας αυτή την εποχή. Ε, εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι υπάρχει μια κατάσταση αναμονής. Ε, stand by mode <laughs> είναι η μουσική. Ε, γράφονται καταπληκτικά πράγματα από όλα τα είδη μουσικής από το pop, από, από τη λαϊκή μουσική από την pop μουσική, από τη rock από την έντεχνη σε όλους τους τομείς γράφονται καταπληκτικά πράγματα αυτό που λείπει και εκεί είμαστε στο στάδιο της αναμονής είναι να εκφραστεί αυτό που βιώνουμε είναι όμως κάτι πολύ φυσιολογικό διότι ποτέ την ώρα της αντάρας δεν μπορεί να δει μέσα τη σκόνη πρέπει λίγο η σκόνη να κάτσει για να καταλάβει τι σου έχει συμβεί. Όμω είναι εξαιρετικά αισιόδοξο και επειδή τα βλέπω και τα ακούω, ειδικά από τα νέα παιδιά, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύει πω στην Ελλάδα προσδίδουμε στο τραγούδι την αξία που το αντιστοιχεί. Όχι! Και όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά ούτε στου καλλιτέχνε. Στην Ελλάδα έχουμε το κακό, την κακιά συνήθεια να αγαπάμε και να εκτιμάμε του ανθρώπου όταν μα λύψουμε. Και στην προκειμένη περίπτωση. Στου τραγουδιστέ ή του δημιουργού όταν φύγουν από τη ζωή ή όταν φύγουν από τη δουλειά εν πάση όταν φύγουν από το προσκήνιο Τότε αρχίζουμε να του εκτιμάμε. Είμαστε άδικοι λίγο. Είμαστε λίγο ζηλιάρηδε σε αυτό το κομμάτι. Τι πιστεύει που ζητάει ο κόσμο από το τραγούδι για του ανθρώπου του τραγουδίου αυτό των καιρό τη κρίση. Πιστεύω που ζητάει σταθερότητα και αλήθεια, γιατί ακριβώ είναι αυτό που είπα και προηγουμένω ότι ε, έχουμε προσέγι. Πάρει πάρα πολύ ψέμα, πάρα πολύ ε, ε, ανατροπή, πάρα πολύ ε, αμετροέπια όλο αυτό το διάστημα. κυρίω βέβαια από τους πολιτικούς και από τους πολίτες. Α μην ε, βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, αλλά οι πολιτικοί είναι οι εκφραστέ μας. Και φαίνεται το πόσο κακή ε, πολιτική είχαμε για πολλά χρόνια, έτσι, για πάνω από 40 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που λείπει τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι η σταθερότητα... Και κάποιο να του λέει αλήθεια. Αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε εμεί. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμο, Όταν θα κλέω, Θέλω να μου γελά. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει. Μέσα στα φτήνα μου τραγουδά. Κι όσα ξανά θα τελειώσει ο κόσμο, Φύλλα μεσάν αν φορά. Μέσα αγκαλιά σου αρχίσει ο Πότε ξεκίνησε η σχέση σου με τη μουσική Ήθελες από παιδί να ακολουθήσεις την πορεία του ερμηνευτή; η, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι γεννήθηκα με αυτό ε, αν, αν είναι σωστό Γιατί η μητέρα μου δεν λέει ποτέ ψέματα ή υπερβολές Πρώτα τραγούδησα και μετά μίλησα ε, Έτσι μου έχει πει και ίσω είναι αυτό αυτή, το ότι άργησα και πολύ να μιλήσω, όπω στα, στα δυόμιση περίπου χρόνια. Λοιπόν, και πρώτα τραγούδισα ένα τραγούδι παραδοσιακό. Ε, Ήμουνα, πρέπει να ήμουν δύο, δύο χρονών τριών, το, που το είχε πει τότε, αν, αν θυμάμαι καλά, ο Ντέμι Ρουσουστό, το Διρλαντά-Διρλανταντά. Το οποίο το έλεγα χωρί το ρο και το λάμδα, βέβαια. Λοιπόν, η σχέση μου λοιπόν με τη μουσική ξεκινάει, νομίζω, από την κοιλιά τη μητέρα μου και εκδηλώνεται. Ε, σταδιακά συνεχώς ε, στο σχολείο στο στρατό και μετά βέβαια στο περιβόλι του ρανού από και ξεκίνησα πάντα η μουσική υπήρχε η μουσική στους ανθρώπους που είναι εραστές της μουσικής είναι μικρόβιο όταν εκδηλωθεί είναι ανίατο Γιάννη αν ποια θα έλεγε πώ είναι η μουσική σου καταγωγή που σε έφερε μέχρι το σήμερα ε, είναι δύο τα σκέλη μάλλον τρεις, τρία τα είδη μουσικής αρχικά ήταν, ήταν η ροκ μουσική. Ε, μουσική, η κλασική ροκ μουσική που ακουγόταν αρκετά στο σπίτι μου μέσα από τους Rainbow, τους Pink Floyd, του Queen, ε, τους Zeppelin ε, ε, αυτά τα, τα, τα, συ, τα συγκροτήματα τα πολύ μεγάλα. Ταυτόχρονα υπήρχαν άλλες δύο επιρροές, το ρεμπέτικο τραγούδι και το, αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολαϊκό που εγώ το θεωρώ, το θεωρώ απλώς το καλό ποιοτικό τραγούδι της εποχής της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70, του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Μαρκόπουλου, του Πλέσα, του Ξαρχάκου ε, και του Μικρούτσικου αρκετά λίγο αργότερα. Αυτές ήταν οι επιρροές μου, οι βασικές μου επιρροές. Γι' αυτό και, και αν το έχεις παρατηρήσει στους δίσκους μου, δεν έχω μια, ε, μια μανιέρα, δεν, δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσει κάθε φορά που παίρνεις ένα δίσκο του κότσυρα. θα βρεις όλα τα είδη σχεδόν τη μουσικής με μια σταθερά πάντα που είναι λαϊκές ε, αναφορές, λαϊκό τραγούδι, αλλά θα βρεις στοιχεία από την pop, από τη rock, από τη reggae, από, την, ε, από το λαϊκό, από τη λαϊκό pop, από όλα τα στοιχεία. Γιατί την αγαπώ τη μουσική και όταν είναι καλό το τραγούδι, δεν με αφορά καθόλου σε ποιο είδο μουσικής ανήκει. Ποιοι θα έλεγε λοιπόν, Πώ ήταν οι βασικοί άξονε γύρω από του οποίου κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, Δύο είναι. Ο βασικό μου άξονα, ο πρώτο και σημαντικότερο, είναι να είμαι εντάξει απέναντι στου ανθρώπου, στους, στους συνεργάτε μου, στου μουσικού, στους, στους δημιουργού. Είναι για μένα το σημαντικότερο από όλα το να είμαι καλό τραγουδιστή. Το σημαντικότερο είναι να είσαι καλό άνθρωπο. Αυτό λοιπόν ήταν ο πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας. Ο δεύτερος είναι η αυστηρή επιλογή των τραγουδιών που επιλέγω. Η αυστηρή επιλογή δηλαδή συνεργατών στα live, ε, στη, στη, στην δισκογραφία ε, και γενικότερα σε όσους ανθρώπους έχουν να κάνουν με τη δική μου ε, παρουσία στην ελληνική μουσική. Αυτοί οι δύο άξονες είναι αυτοί του οποίους... Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για ό,τι έχω πετύχει. Ποιο λοιπόν είναι το βασικό σου ζητούμενο όταν επιλέγεις καινούρια τραγούδια? Αλήθεια. Να, να μιλάνε για αλήθεια, να, να είναι πραγματικά τραγούδια και όχι φτιαγμένα. Φτιαγμένα για να εντυπωσιάσουν, να κρύβουν αληθινά συναισθήματα, να είναι μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τι καθημερινές εμπειρίες, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε είναι κοινωνικές... Ε, να είναι πράγματα που ζούμε, να μην είναι δήθεν Δεν μπορώ το δήθεν ποτέ μου δεν το μπόρεσα. Το 2016 κυκλοφόρησε η τελευταία σου δουλειά με τίτλο Ψεύτη καιρό σε μουσική και στίχου από διάφορου νεότερου δημιουργού. Ενώ είναι συχνή η παρουσία σου στη σκηνή με νέε φωνέ, όπω πρόσφατα με την Μιρέλα Πάχου και την Βιολέτα Ίκαρη Τι είναι λοιπόν αυτό που σου δίνουν οι συναντήσει με νεότερου ανθρώπου στη μουσική, Είναι η ματιά του απέναντι στη μουσική. Τα παιδιά τα νέα έχουν εντελώς διαφορετική οπτική από εμάς τους παλιότερους. Δεν έχουν αυτούς τους εγκλωβισμούς και τις παροπίδες που μάθαμε εμείς παλιότεροι να έχουμε. Αυτό λοιπόν δίνει μια φρεσκάδα στη μουσική, από την οποία δεν, σας, δεν σου κρύβω καθόλου ότι παίρνω και εγώ λιγάκι. Γιατί μου αρέσει τόσο πολύ να τα βλέπω αυτά τα παιδιά, αυτή την, την, την ενέργεια και την, την, την, τον αυθορμητισμό που έχουνε μέσα τους, και που ειλικρινά σου μιλάω πάντα τους εύχομαι να μην τον χάσουν ποτέ. Είσαι αισιόδοξο για το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. Πιστεύεις δηλαδή πως μπορεί να συνεχίσει να παράγει σημαντικά πράγματα όταν οι δυνατότητες έχουν περιοριστεί τόσο πολύ? Ναι, ναι, ναι. Είμαι, είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Η ελληνική, τα, ελληνική, τα, νέα, τα νέα παιδιά και η ελληνική μουσική, κι α είναι, όπως λες κι εσύ, λίγο, πολύ δυσκολότερες οι συνθήκες, έχουν να προσφέρουν και να δώσουν πάρα πολύ πράγμα. Και νομίζω ότι ε, θα δώσουν πολύ καλύτερο πράγμα Καλύτερες, καλύτερες μουσικές και ιδέες από ό,τι δώσαμε εμείς. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Ετοιμάζεις λοιπόν κάτι καινούριο αυτό το καιρό? Πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Ετοιμάζω συνεχώς καινούρια πράγματα ε, και, και υπάρχει μια δισκογραφική δουλειά που ευελπιστώ ότι θα βγει μέσα στο 2018 που θα είναι ένα revival, μια αναγέννηση. Ε, ο στόχος μας είναι για κάποια παλιά μη πολύ ακουσμένα λαϊκά και αγαπημένα τραγούδια και έναν καινούριο δίσκο για το 2019 προ 2020 με ολοκένουργια τραγούδια ε, τα οποία έχω ήδη ξεκινήσει εδώ και κάνα δύο χρόνια να τα μαζεύω. Αλλά ο στόχο μου άμεσο και το πρώτο πράγμα που ετοιμάζομαι να κάνω είναι αυτό, είναι μια ιδέα για την καινούργια αντιμετώπιση παλιών λαϊκών τραγουδιών μετά από τόσα χρόνια στο μουσικό μουσικοπροσκήνιο. Νιώθεις σιγουριά όσον αφορά την ανταπόκριση του κόσμου όταν παρουσιάζεις κάτι καινούριο? Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν το έχω αυτό. Η ανασφάλειά μου απέναντι στο τι παρουσιάζουν είναι τεράστια και ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί αλλιώς θα ήμουν, θα αισθανόμουν δεδομένη την επιτυχία. Ποτέ δεν το αισθάνθηκα αυτό. Κάθε φορά είναι καινούριο αγώνα, κάθε φορά είναι καινούριε οι αγωνίες ευελπιστώντας να ανταποκριθώ στις προδοκίες του κόσμου, τις οποίες από μόνο μου τις έχω ανεβάσει αρκετά ψηλά. Οπότε, όχι, όχι, ποτέ μου δεν θεωρήσα κάτι τέτοιο δεδομένο ποτέ. Έλα και κόψε με στα δυο Με μια μάτια μαχαίρι ματωμένο Σε περιμένουμε λοιπόν για τη συναυλία σου Στο Union Chapel στις 2 του Μάρτη Ποιε είναι οι προσδοκίες σου από αυτή τη βραδιά Είναι πολύ απλή η προσδοκία Να μαγευτούμε, να περάσουμε καλά Να γεννηθούν συναισθήματα Από, από μέσα από τη μουσική Και από την επαφή Και το σημαντικότερο Να, να δημιουργήσουμε όλοι παρέα Γιατί μόνος μου δεν μπορώ να το καταφέρω Να δημιουργήσουμε όλοι παρέα μια βραδιά Που να τη θυμόμαστε για καιρό να μας δίνει δύναμη για καιρό. Είμαι σίγουρος πως έτσι ακριβώς θα περάσουμε εκείνο το βράδυ, Γιάννη. Έχεις κάποιο μήνυμα για τους ανθρώπους που μας ακούν? Ε, να παλεύουν για το καλύτερο. Να αγαπάνε τη χώρα τους, να αγαπάνε όλες τις χώρες του κόσμου και αυτοί που βρίσκονται και να παλεύουν πάντα για το καλύτερο και το δικό τους και τη Ελλάδας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μα σήμερα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα και στην συναυλία που είμαι σίγουρο ότι θα μα μείνει αξεγάστη. Είναι η δική μου η τιμή, σε ευχαριστώ για όλα και μόνο αυτό έχω να σου πω. Καλή αντάμωση. Καλή μα αντάμωση, λοιπόν. Γεια χαρά. Ένα βήμα και φεύγω. αλλά χαρτικά πια. Σου ό,τι με δένει φωτιά. Σου τι με δένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φωτιά. Πάω στο φεύγιο το